Γεια σου, αγαπή! Γεια σου μανίτσα. Ε, είναι τελευταία εβδομάδα αυτή. Ναι. Μουχούχού. <laughs> <laughs> και τι θα κάνουμε τώρα, όλο το καλοκαίρι. Διακοπέ! Πρόταση να πει του Χατζη Νικολόγου να βάλει κανένα συντήρη στην εφημερίδα, να σε έχουμε να σε Ναι. Και επίση θέλω να ρωτήσω, επειδή θα φύγω και αγαπώ και εγώ διακοπέ, σου χου πώ θα σε ακούω στην καλάματα. Εκεί στην καλάματα, πώ θα μα ακούσουμε. Θα στρίβει ένα καλό. Θα το κοτσάρι σου στο μα. Και θα μας ακούσει, πώς θα μας ακούσει. Μέρα θα μας ακούσει. Έλα, παίρνουμε, παίρνουμε. Θα έχει μαζί και του συναδέλφους σου διορισμένου στα Υπουργεία και στο Μουσείο τη Ακρόπολης. Στο και στο Μουσείο, ναι. Ναι, οπότε μια χαρά θα μας ακούσει. Θα σε κάνω αναμετάδοση. Μπράβο, τζούρα για να μην καταλαβαίνει τι σου γίνει. Το Τίτα, για όλα. από το Σαμαρά. Με τίποτα, δεν το βλέπω. Λοιπόν, Καλαμάτα. Έχω Πέρα από το έτσι. Όχι Ελληνοφρένα FM, σωστά. Τελετριάρ Μετά την πετυχημένη πορεία του παπουτσί στο ναυτιλίας με το σάμενα που τους έπνιξε Στο δημοσία τάξη που τους σε όλους το ξύλο στο σύνταγμα Τώρα τον βάλανε και στην παγκόσμια τράπεζα Άμα είσαι πετυχημένος Δεν πάει τίποτα χαμένο Τίποτα δεν πάει χαμένο Καλημέρα για Στη χαμένη του ζωή Και επειδή με τη ευκαιρία που σε έπιασα γιατί πολλές μέρες δεν μπορούσα. Προσπαθώ να δικαιολογήσω λίγο την αδράνεια και τη χαλαρότητα του κόσμου και η μεταφορά από την υποκουλτούρα, από το μαζονάκι και το σφακιανάκι σε λαϊκές επιτροπές και συγκεντρώσει όντω είναι πολύ δύσκολο. Το πλούταρχο, πε και τον πλούταρχο. Το, το, εγώ... το Βέρτη, υπάρχει τραγουδιστή που δεν έχει κάνει δήλωση υπέρφασισμού. σιγά, σιγά υπάρχουν ακόμα, υπάρχουν, αλλά mm. Θέλω να πω ότι, και εγώ έχω που οι αποστάσεις από τα σπίτια στα σχολεία είναι πολύ μεγάλες πήραν τα λεωφορεία που μεταφέραν τα παιδιά κάθε χρόνο υπάρχει το ίδιο πρόβλημα αλλά τελικά λύνεται ο γονιός λοιπόν έλεγε δεν γα... Εγώ έχω βενζίνη, θα τα πάω με το αμάξι. Αν τυχόν δεν υπάρξουν λεωφορεία. Και αυτή δεν συμμετείχε σε καμία κινητοποίηση. Από τον χρόνο λοιπόν που δεν θα υπάρχουν λεωφορεία, αλλά πλέον δεν θα υπάρχει ούτε βενζίνη. Και αν υπάρχει, δηλαδή θα υπάρχει αυτοκίνητο. Αλλά αν υπάρχει αυτοκίνητο, δεν υπάρχει και βενζίνη. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν γονεί. Σίγουρα. Λοιπόν, να δούμε τώρα λοιπόν πώ θα είναι η μετάβαση λοιπόν, από το Μαζονάκι και το Σφαγκιανάκι στι λαϊκέ επιτροπέ και στι κινητοποίησει που θα αφορά τα παιδιά. Για δοσταμμένο. Μπορεί ούτε τώρα να κινητοποιηθεί κανένα. Πάντω δεν είναι και μεγάλο δρόμο Τα Λαϊκά κέντρα διασκέδασης για στις λαϊκές επιτροπές. Στις λαϊκές επιτροπές. Έτσι. Και στις και από τις συγκεντρώσεις των κηπέδων στις συγκεντρώσεις των... Ε... Καλά, εκεί αργούμε. Η ούγκανη η είναι πολύ ακόμα, είναι μακριά.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 Ήταν να σε πάρω θέλω να σου πω, αλλά δεν έλειπα, δεν δίνω την εκπομπή για έναν μαγνητικό που πήρε προχτέ και έλεγε για μένα πώς το κατάλαβα. Έλεγε «Μωρέ τι είναι αυτός ένας κουκουές κου, με το κουτσούμπα και το κουτσούμπα α το ψηφίσουν το κόμμα και αν δεν τα κάνει καλά δεν το ξαναψηφίζουν. Επειδή είπε κουτσούμπας, φαντάζομαι ότι για μένα το έλεγε. Άμα ξαναμιλήσει μαζί τους, ότι ο όσο Μιχάλης είναι αετός, ξέρει ότι τα κομμουνιστικά κόμματα δεν είναι αρχηγικά, πλάκα κάνει για το κουτσούμπα. Το κουκουέ είναι πέτσου το πρόβλημα, όχι ο κουτσούμπας πέτσου του μαλα Και αφού φτάσανε στον Άρη Βελιχιώτη με χρόνια με καιρού και πάλι, να θυμηθεί και ο Θήμιο και ο Άρη. Την στα και τέτοια. Για γούνα δέρμα παίρνω ρε μαλάκα. Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα. Γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα του. Ε! Αποστολή. Ρε μαλάκα δερμάτινα λέμε και γούνα. Ρε μαλάκα δερμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε Όχι με τα γουνάρα. Α. Άντε και <laughs> Ναι, Αποστόρ, ναι. έχω ένα πρόβλημα. Πού? Δεν μου σηκώνετε. Α, χαμηλά. Εντάξει, τι πρόβλημα είναι αυτό. Ξέρω εγώ, τι να κάνω. Το σκουφάκι φταίει βγάλτο <laughs> Δημιουργεί άγχη. Α, εντάξει. Κάνε φρύπε παιδί, το στο χύπικο. <laughs> Επίσης, αν δοκιμάσεις μόνος σου, <laughs> θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. <laughs> Έμα είναι και οι άλλοι χοροπηδά από εδώ, από εκεί, από πάνω Δηλαδή άσε μας κυρά μου, έχουμε και δουλειές uh... Έχω τα άγχη τη μέρα, Έχω και σένα χοροπηδάς από πάνω, κατάλαβες Μόνος uh, <sweak> Ναι, γεια σας, γεια σας. Είστε ο Αυτός, ναι um. Ο Real Ναι, ναι. Ωραία. Είμαι στην Αγγλία και δεν μπορώ να ακούσω το ραδιόφωνο. Κάτι συμβαίνει και ήθελα απλώ κάποιον τεχνικό να μου πει τι να κάνω. Γιατί δεν μα ακούτε από το ίντερνετ Αυτό λέμε. Αυτό λέμε Από το λάπτο Μπείτε στο ελληνοφρένιαfm.gr. Πώ, πώ, πώ. ελληνοφρένιαfm.gr. Δεν θέλω ελληνοφρένια να ακούσω το ελληνοφρένιαfm.gr. Δεν θέλω ακούσω το ελληνοφρένιαfm.gr. Δεν θέλω να ακούσω το Α, θε να ακούσει <χαι> κι άλλα. <χαι> τα άλλα να κόψει το λαιμό δεν με τα κάνει. ελληνοφρένιαfm.gr. Ακού, Αγγλίδα. England. Κύρμη, καλώ. Α δεν έχετε πάει διακοπέ. Όχι ακόμα. Λοιπόν, ο Σαμαρά έβαλε τον Άδωνη και το γιο του βρικόλακα. Ξέρει πια λείπουνε. Λείπει τώρα ο Κόνστας και ο Πρωτοσάλτε. Και δεν θα μείνει. Μίσχα... Αυτό είναι αλήθεια. <σομίως> αλλά να είσαι σίγουρο στην επόμενη δεν θα το παραλείψει. Πε αυτό το κουκούδι έξω ότι κυβερνάει ο Σαμαρά. θα βγει ο Αλέξης. Και πρώτα ο Θεό τα πάει καλά, δύσκολο και τα πάει καλά. Ευτυχώ δεν υπάρχει Θεό. Για πε, Τρέμουνε τα κουκούδια γιατί θα μείνουν στο ψυγείο για άλλα 20 χρόνια. Πού το ξέρει, Μπορεί να συνεργαστούν. Μακάρι, μακάρι και ό,τι έχω πει, του ζητάω συγγνώμη. Καλά σε πιστεύω κατάλαβα. Πιστεύω. Έτσι, ο μετό μου ήρθε. Αυτή η ενωμένη αριστερά που όλοι θέλετε. Μου γυρνάει άντερο και δεν επιστρέφει, Κύριε Διευθυντά, καλημέρα. Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Θέλω. Παρακαλώ, Μαζί με τον ΟΣΕΠ θα πουληθεί. Θα πουληθούν και εκείνα τα βαγόνια που δεν μπαίνουν στους ράγες. Μπορεί. Α, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ξένα έτσι, ούτε θα ψάξουμε να δούμε ποιος θα παρήγγειλε. Μπα. Ναι, είναι το Real FM. Ναι. Να ρωτήσω λίγο, έχετε με, τη, με τα Γιάννα, τα Γιάννα σα παίρνω. Μόλι πριν από τρία λεπτά αρχίσαμε να ακούμε την εκπομπή σα. Α, καλή ακρόαση, να είστε καλά. Τι ώρα είναι? Μύρο τέταρτο, πολύ καλά. Πληρώνετε εσεί αυτού για να σα μεταδίδουν, του πληρώνετε. Ξέρω εγώ, ελπίζω να μα πληρώνουν. δηλαδή, τι να πω. Περιμένω στι μία η ώρα και ακούω έναν ηλίθιο που έχετε σταθμό εδώ και λέει διάφορε φαριέ. Καλεμπε στο ίντερνετ ελληνοφρένιαfm.gr Τι πράγμα? Ήθελα <Πελίου> να πω ότι ο Βενιζέλλος είχε την παρασκευή στα Γανιά και έβγαλε συνέντευξη σε ένα τοπικό κανάλι και αναφέρθηκε στο Βενζέλο τον παλιό ξέρεις, στο Ελευθέριο <Πελίου> και είπε ότι είναι περήφανος για το όνομα που έχει και ήθελα να ρωτήσω που το κληρονόμαστε τον παππού του, από τον παπά του ή από τον προπάπου του. Θα <Πελίου> φέρει αυτό να το πούμε. Θα ε, όχι βέβαια, πονάει. Α, αναδείσαστε και, α, κατάλαβα. Τα διαπλοκόμενα αγαπητέ, ξέρετε. Ε? ε, διαπλοκές λέω, διαπλοκές. Ε, ενώ όμως εδώ στα Χανιά το Σαββάτο, στην εκπομπή που του Real, βέβαια, στο τοπικό, στο τοπικό σταθμό, το είπα και το είπε στον αέρα. Α, ε, άλλο στα Χανιά. Ε? Τα Χανιά αντέχουμε ε, εδώ, επέχει Α. Σπάντο. Και okay. μετά μου λέτε αδερφέ γιατί ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή ναι. Είμαι 60 χρονών και ψήφιζε αριστερά και ψηφίζω Χρυσή Αυγή Καλά να πάθετε αγαπητέ, εγώ, δεν είναι δικό εγώ, μου πρόβλημα εγώ, αυτό, καλά. αυτό είναι δικό σας πρόβλημα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 N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 Ναι. Μπράβο. Ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη που εγώ είμαι ο τελευταίος που θα αποκαλεί κουβέντα γι' αυτό, ναι. Το 90 που έγινε Πρωθυπουργό, σε δύο μέρες κατήργησε νομοσχέδιο, δεν ξέρω τι κατά ήτανε, που ήτανε τεταξί μοναζιγά. Σε δύο μέρες, ο πατέρας του, α τον ερωτήσει, τον καραγγιώζει, εντάξει. Όταν δεν σου αρέσει, κάτι το αλλάζει, Έτσι είναι η πολιτική. Ιδαλιώσου σε μπ***νω. Γεια. Πήρα στο ρίλε, Ναι. Βγαίνουμε στον αέρα, άμα θέλουμε. Άμα θέλετε. Είμαι από Λάρισα, μπορώ. Μπράβο. Τα φελιά μου στη Λάρισα, τα φελιά μου στη Λάρισα Να στεκ... και στο αρωματοπολείο Γιασεμί. Αλήθεια. Το ξέρετε. <laughs> το... Πού είναι αυτό, σε ποιο... ποια όντος. Το είτε. Γιασεμί. Ναι. Δεν θυμάμαι την οδό, αλλά δεν έχει σημασία. Μήπω είναι αντί μου γαζί. Μπα, όχι. Όχι, έτσι. Άλλο. Ε.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 Στην Αγγλία. Καλά έκανε. Δεν μπορεί χωρί τι έκανε. Ο γιο σου. Ο γιο μου. Να του θυμίζει κάτι η Ελλάδα, ε Εγώ είμαι αυτά. Τι να κάνει το έρημο που δουλεύει εκεί. <συμφίλου> τι να κάνει. Όπω μας τα κανάνε εδώ. Κατά στα μούτρα του. <συμφίλου> τι κάνει, Αποστόλη μου. Καλά, τι ήθελε. Να, σε ακούσω, είσαι πολύ καιρό να σε ακούσω. Α, έτσι. Κατά τα άλλα μου που κάνει παρατήρηση γιατί δεν το σηκώνω αμέσω. Δεν ήθελε και κάτι. Δη δηλαδή, άμα θέλω, θα μου το κάνει. Τι θε να σου κάνω. Είμαι μεγάλη. Και. Α, δεν είσαι. Νομίζει εγώ τρέχει a może to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 ζωή σκουπίδια μετά, αν δεν συμπαρασταθούμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.